Ρε φιλεκάνω μια χαρά. Πέσω και στο ευτυμάκι εκεί δίπλα. Γιατί είναι τη μόδα, ξέρω εγώ φέτο και το λένε εδώ και καιρό και το λένε όλοι. Αυτό το πρώτη φορά αριστερά είναι αηδία Προσπαθήστε όσο το δυνατόν να το ελαττώσετε. Γιατί δεν φταίει το ένα με το Όχι, άλλο. Όχι, θα τα ακούτε. Στα μούτρα εκεί. Στον δεν με νοιάζει. Ναι. Ναι. Δεν με νοιάζει, θα τα ακούτε. Φάγατε την αυτοπάτη, χαίστηκαν στα μούτρα το τώρα. Το βασικό τη υπόθεση είναι ότι αυτοί οι χάλιδε είναι τόσο χάλια που οι προηγούμενοι είναι λιγότερο χάλια. Καλά, αυτό δεν σημαίνει τώρα δεν ξαγνιστούν και οι Επειδή είναι χάλια αυτή, σκατά και προηγούμενη πάτος της κοινωνία. Απλά δεν λέγανε ότι είναι αριστερή αυτή είναι η διαφορά. Κάναν τα ίδια, απλά οι δε λέγανε ότι είναι και αριστερή. Γι' αυτό να το κλάξουμε σαν κούδας. Τώρα όσοι αναφορά το Να το φέρετε πίσω όσα αναφορά το ΕΚΑΣ. Συγμένη <σίλια> λαμόγια πατεώνε, Μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Αυτό το δεν πεντάρικο υπά... πόσο είναι. Μα δεν υπάρχει ΕΚΑΣ. το ΕΚΑΣ το έχουν κόψει εδώ και 50 χρόνια τώρα σε ευρωγο. Μπορεί μη δεν... μυστηρίζεις το ΣΥΡΙΖΑ, έμεσα. θα σε χέσω. Όχι, δεν υποστηρίζω κανένα ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν μπορώ και την παραπληροφόρηση, ρε, παιδιά. Σιγά, που την παραπληροφόρηση τόσα χρόνια, τι δεν μπορείς. Δεν μπορεί, δεν, τις και δεν τις βλέπω. Μένουμε Ευρώπη είναι μπροστά και ότι γίνεται χαμό στον κόσμο. Τα λέγανε, τα ακούγανε μόνοι εγώ, εγώ, εν πάση περιπτώσει, δεν τι παρακολουθούσα ποτέ και δεν πρόκειται να αρχίσω να τι παρακολουθώ τώρα. Χεσμένου, τι έχω και αυτού και την Ευρώπη, τη και όλα τη. Ναι. ναι. Σοπαρέ, έπιασα γραμμή. Ναι, ρε, έπιασε τη θέση. Πώ πλάκα κάνει τώρα. Δύο λέξει, και θέλω να δω την αντίδρασή σου. Εθνική κυριαρχία. Ω λαϊκή ανεξαρτησία. Όλοι, όλοι ζητούν. Πιστεύει ότι έχουμε. Ναι, καλά. Έχουμε λαϊκή κυριαρχία. Σοβαρά μιλά Πιστεύει ότι δεν έχουμε. Είτε εκχωρημένη είτε όχι έχουμε. Εθνική, εθνική πάντα μιλάτε. Εθνική, εθνική. εθνική, εθνική. Πώ πά για λαμία. Έτσι, εθνική. Περνάει για νοκλάδι. Ξατάτε πόσο θα σε πάει. Πόσο σε βγάζει βενζίνη. Γιατί είναι και αττική οδό. Μπαίνουνε. Ναι. Μικάλες, δεν είναι μόνο η εθνική. Με την αττική οδό αυτό που με συγκινεί πάντα είναι αυτό το τραγούδι του Ζουγανέλη. φοράει νυχτικό κάτω από τη φανέλα από τη ζακέτα. Τέτοια τοποθέτηση προϊόντος δεν την είχαν πάρει από τότε okay. Συριζέο. Δεν είναι ο μόνο. Δηλαδή υπάρχει στι τιμέ ένα γοητευμένο. Συριζέο κάπου. <συρκ> κάποτε, σε ένα σπίτι, κρυκμένο. <συρκ> να σου πω κάτι όμω η αφορά όμω με αυτά που λέει ο θύμισμένο για ψέμα, ψέμα, ψέμα, ψέμα. Το έχει 500 φορές ψέματα, όχι 500 φορέ ψέματα, μα ψέματα, ψέματα, ψέματα. Έφερε για κάποιου, δεν είναι ακριβώ έτσι, δεν είναι ψέματα. Είναι ότι απλά ξεκίνησε κάτι ή τα κατάσταση. Έφαγε τα μούτρα του ειτήρια και συνδικαλέδισε, βάλει την βάλτα ασκέλια, πέσαι ότι θέλει. Αλλά άλλο το ψέμα και άλλο αυτό. Εμεί και δεν θέλουμε έλεγκα. Να κανόνε το αναπέρ απλά κάποιοι για μάλτα και δεν Ένα αγώνα. Αν αυτόν τον αγώνα τον ξεκινήσουμε και τελικά τον χάσουμε, δεν μα αρέσει αυτό το πράγμα. Και όσον αφορά το πρηματάκι τη αριστερά, του ΚΚΟΚΟΕ, δηλαδή περί συνθήκων, ότι δεν έπρεπε να ξεκινήσει με τον αγώνα που δεν ήξερε και τάξερε και λοιπόν, ε, να κάτσουμε τότε να περιμένουμε ό,τι παρέχουν οι συνθήκε και όλα αυτά για να ξεκινήσουμε κάτι. Δηλαδή ο Λεωνίδα ήταν μαλλίγα που ξέρω ότι δεν θα βγει σε τίποτα και σκοτώ θα σκοτωθεί, να μην πήγαινε. Επειδή ξέρω ότι δεν είναι οι συνθήκε καλέ για να κερδίσει το Τζέρξι, έπρεπε να μείνει η σπίτι του. Πού είναι ο Λεωνίδα τώρα, κατάλαν, γιατί δεν ήταν όριμε οι συνθήκε. Πάτα μαλ συνθήκες, είχαν οριμάσες συνθήκες, τράβαμα λ**κα, φάει το κεφάλι σου και πήρες το λαιμό του και τους άλλους. Άμα δεν οριμάσουν συνθήκες φίλε είμαστε ελευθεριά λύπασμα η πρώτη νεκρή εμείς. Οπότε περιμένουμε, αράζουμε και μέχρι τότε χαλαρά απολαμβάνουμε τα καλά του καπιταλισμού. Λοιπόν θα σου βάλω και λίγο άσημο που ταιριάζει. Σιγουριά και δόξα το Θεό, τα καλά στον καπιταλισμό είναι έχει Πιάσεις στο μηχανισμό Από τα φτιά τον πιάνεις το λαγό Και στην κομμούνα να είμαι ο Πόρτουνα Για να σας εκτονώνω Με πλαίσιο τον νόμο Ελά. Ένα πείμα διασκέβασα λίγο είναι να σου το πω. Αλέξη Τσίπρα, αρχηγέ, εδώ στο σύθημα, εσύ και η χαρά θα αναστηθεί, το σκοτάδι θα πεθάνει και θα λάψει, θα ραυγεί. Με έναν Αλέξη Τσίπρα σαν κι αυτό να την τρώει τα αφεντικό. Τον αγαπώ τον Αλέξη. Μαλακιά κάνεις που δεν το κάνεις ραπ. Τον αγαπώ. Κάτω τραγούδι με ελοποίησε. Κάτω τίριες αυτά τα going through τα κάνουν επιτυχίες. Φιλικούς καρεπισμούς στον Και έλεγε, έλεγε που ήταν η Σιριζαίος ρε, εντάξει. Άντε, μαζευόμαστε στην τροφιά. Ναι, ναι. Υλάκια μου. Άρα, για Ζάλογκο. Γεια. Yeah. Πού το σοφοράτε αυτό το παλιό να με τον Αλέξη. Είναι μικρό παιδί, μέχρι να πετάσει το 50-60 χρονών. Θα βάλει λίγο μυαλό, θα καταλάβει τι πρέπει να κάνει. Καλαλογικά θα έχει μάθει μέχρι τότε κιόλα. Αν δεν πειραματιστεί κιόλα, δε, τι νόημα έχει. Ε, Πού εμάς... θα μάθει, μαθαίει κανεί με Σπίτι του. Θέλω μια χάρη να γίνεται. Τι? Αν υπάρχει περίπτωση σε ένα TVD ή MBC τη ρομποντεύση, Στο λέω από τώρα, θα... σίγουρα. Του λαού τη ιστορία όλα που λέτε, να μπορέσει να τσέφθει στο σπίτι. Καλλιά λοιπόν, έχω ήδη ετοιμάσει για σένα. Ναι. Νάτο Πού Ένα-μυδέν. Δεν δε σοφάρισα, μου την έφερε. Ήθελα να σοφάρισω τον τελευταίο με τον Καλαμούκη. Να σου κόρεσε η Αποστόλη. Τώρα πριν λίγο έλεγε ο Καλαμούκη για το Πάμε. Δηλαδή μόνο το Πάμε ισχύει. Οι άλλοι διαδηλωτέ δεν ε, διαδηλώνουν για τα δικαιωμάτά του. Μόνο το Κουκουέ είναι στο Σύνταγμα. Όχι, είναι... κανένα και η Γεσέ και η Αδεδή. Γεσέ του Παναγόπουλου. Όλοι. Πόλοι, γιατί. Πολύ. Γιατί. Από άλλε μάνε είναι, επαναλαμβάνω. Από δεν είναι, να το πούμε αυτό. Ναι, έχετε ένα κούλιμα με το Κουκουέ. Πολύ. Αύριε, Και Α, και εσύ. Πρέπει να είμαστε όλοι μαζί οι Έλληνε κάτω στου δρόμου. Περίμε, πώ θα είμαστε μαζί όλοι δρόμου. Όλοι, όλοι οι Έλληνε. Εκτό από του φασίστε ψυχρού. Α, εκτό Έλληνε δε, δεν είναι και όλοι μαζί να είμαστε. Δεν κατάλαβα. Πώ είμαστε όλοι μαζί και μπολιάσαμε ξαφνικά με φασίστε μέσα. Και ήμασταν πάλι όλοι μαζί. Έτσι θα είμαστε όλοι μαζί. Και οι φασίστε μέσα. Όχι, τι να κάνει, Ξέρετε εσεί. Κομμένοι, κομμένοι Έσα Μέσα που άλλο. Αυτό είναι ρατσιστικό. Του φασίστε του κάνει πέρα, φίλε Έλληνε όλοι μαζί. Δεν έχει τόπο. Πάμε να πειράσουμε τώρα. Δηλαδή εσύ βάζει όλου του φασίστε. Όχι, το θέμα, μαζί, μαζί. Ε, Καταρχήν να συζητήσω ε, ποιο. ποιοι είναι φασίστε. Μεγάλη <σχελί》> κουβέντα. Μα στη Χρυσή Αυγή δεν είναι. Μόνο? Είναι. Είναι κι άλλοι, αλλά κυρίω στη Χρυσή Αυγή που είναι μέσα Δηλαδή ε, με του άλλου που δεν είναι δηλωμένοι, που δεν είναι στη Χρυσή Αυγή. Θα είμαστε μαζί. Εγώ θέλω να είναι όλοι μαζί η Ηνωμένη Αριστερά, αλλά που το έχει απαγορεύσει το ΚΚΕ. Η Ηνωμένη Αριστερά πιάνει. Για να λέμε την αλήθεια. Γιατί το ΚΚΕ θέλει να παίρνει το 60% να είναι μέσα στη Βουλή και να λέει όλα, όχι. Βρενέτο κουβέντ Είναι πολύ μεγάλο, συμφωνώ. Γιατί να μην είναι μαζί και ο Κατρούγκαλο, ξέρω εγώ. Ποιος κατρούγκαλος, όλοι οι Ενωμένοι Αριστερά είπε, τι θε τώρα. Γιατί, γιατί μπερδεύει το Κατρούγκαλο. Ο Κατρούγκαλο ήρθε, το ψηφίσαμε δυστυχώ την πρώτη φορά. Μα έπαιζε σαν κορόιδο, αλλά τη δεύτερη δεν ψήφισε. Δεν το ψηφίσαμε. Δεν δε μπορούσε να ψηφίσει τη δεύτερη φορά γιατί ήταν λίστα. Τι αριστεροί παιδί μου να συγκροτοθούν. Πε αριστερή ποιοι είναι για να πω να πάμε όλοι μαζί. Θα στείλω εγώ ένα SMS στον περισσό κάτι. Για εσένα ποιοι είναι λοιπόν. Ο Κατρούγκαλο. Ο Σταθάκη, α πούμε, ο Αντρέα Ολοβέρδο θα μιλήσω βρώμικα. Ο σκανδαλίδη Τζάκρι, βέβαια. Γιατί του θέλει το κουκουέ. Με, δεν θέλει το κουκουέ, αυτό είναι το πρόβλημα. Κατάλαβε, έχουμε πείξει αριστερού και ο κουκουέ του κρατάει στο περιθώριο. Ε... Με λίγα λόγια θα σου το πω, κάνει πολιτικό το κουκουέ σε συντρόφου αριστερού, α πούμε ανένταχθου. Ψάχνουν ε... στέγη και δεν του δίνει τη στέγη. αφήνει το ε... Και, και κάθε νεοφιλελέκο να, τους να Εσύ κάνει τον επαναστάτη και Η εσύ, εσύ μένεις στο μάξι μου δίπλα Περίπου Τώρα μπορεί να ξαναπάει ο Τσίπρας Αλλά αυτή τη φορά να καταθέσει τα Στέφανα Το εκτελεστικό απόσπασμα Και στους δίμπιους που πέρανε μέρο Αυτές τις διαδικασίες εκεί Γιατί και αυτοί νομίζω ότι έτσι όσο δεν τη χώρα Στο ίδιο μοτίβο είναι και ο, ο Τσίπρας τώρα Ας πάει λοιπόν να καταθέσει τα Στέφανα εκεί Λέστη, όσο περνάει καιρός γίνεσαι μεγαλύτερες ντύβες τελικά. Λογικό δεν είναι, δεν κατάλαβα. Ε, ε, και λένε μενεγάκι κάποια στιγμή ξεκίνησε βοηθός στη Megabanga, τώρα τη βλέπεις τη Μενεγάκη προσεγγίζεις, όχι. Έτσι, έλα να να πάμε στο θέμα μας, άκου φίλος. Μαγαρίζω, ξέρετε, σημαίνει σαν κριτικά εδώ. Μαγαρίζω, ξέρω. Ναι, Ναι, βρωμίζω, λεκιάζω. Ναι. Λοιπόν, θέλω να κάνω μια καταγγελία. Απίσω στο θυμίο και σε σένα το λέω. Μην αποκαλέσει τα αριστερό, αυτό Καραγκιόζη. Ένα το κρατούμενο. Ένα. Μαγαρίζει την έννοια του αριστερού, δεύτερο. Τη Θεοπευτού θα την έχει πάρει χαμπάρι, έτσι ότι είπε έτσι. Πια? Η Θεοπευτέ, μια βουλευή του ΣΥΡΙΖΑ. Χθε το βράδυ στη Βουλή, Κάκω να δείτε είπε. Λοιπόν, σιγάλη του φόρου λοιπόν. Αφορούν μόνο όσου πίνουν, καπνίζουν και πίνουν καφέ. Ένα παίρνουν τίποτα αυτή. Παίρνε. Ναι, ότι παίρνουν παίρνουν. Το πόσα δεν το ξέρουμε. Δηλαδή, ξεπουλημένοι είναι σίγουρα. Το πόσα παίρνουν δεν το ξέρουμε. Τίποτα δεν εκτιμάται. Με τον καφέ, μου ωραία, του ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, δεν εκτιμάμε τίποτα. Γιατί είναι ανάγκη να πίνει καφέ το πρωί, να πίνει τσουκνίδα. Τα σαβότα να υπάρχουν. Σωστό. Σκατάγευε το ένα, σκατάγευε και το άλλο. Γιατί να με το Η τσουκνίδα είναι τέλεια, καθαρίζει και το αίμα, να ξέρει. Τέλο πάντων, αλλά. Μα έχει το έντερο, παιδί μου. Τον καφέ δεν το πίνει για το αίμα, τον πίνει για το έντερο. Να κάνει δουλειά το πρωί. Άρα πηγαίνει τουαλέντα, ε Σωστό, αλλά ξέρει, χαλάει και το ασβέστιο, δεν, δεν λέει. Τη δουλίτσα πάντως την κάνεις. Εσύ με καφέ πάλι δηλαδή. Ε, με καφέ και τσιγάρ, τώρα με αυτό τα ηλεκτρονικά δεν ξέρω τι κάνει ο κόσμος. Ε. Δεν ξέρω πώ έχουν βολευτεί με το ηλεκτρονικό Γίνεται δουλειά. Πού κάτι για τον κύριο Λεβέτη. Εγώ είμαι ένας ψηφοφόρο, ο οποίος δεν είναι κομματόσκυλο, ψηφίζω από εδώ, ψηφίζω από εκεί, έτσι δεν είναι. Ναι, δηλαδή είσαι κομματόσκυλο, αλλά είσαι αλακάρτ. Είμαι ελεύθερος σκοπευτή. Λοιπόν, είπε προχθέ ο, ο Λεβέντι, αν δεν καλά, ότι για την κατάρτιά τη χώρα φταίνε οι δημόσιοι υπάλληλοι και κάτι είπε για Φταίνε και οι για την κατάσταση της Συμφωνώ μαζί του διότι δεν μίλησε καθόλου για του εφοπλιστέ, δεν μίλησε καθόλου για του βιομήχανου, δεν μίλησε καθόλου για του καναλάρχε, δεν μίλησε για τι πολυεθνικέ εταιρείε που δεν πληρώνουν φόρου και διάφορου άλλου. Επίση, ο άνθρωπο είπε ότι αν γίνουμε κυβέρνηση στην κυβέρνηση, για να μπορέσω και εγώ να, να, να εφαρμόσω την πολιτική μου, θα κάνω ό,τι λέει η κυρία Μέρκελ. Σου ξαναλέω ότι δεν συμφωνώ μαζί του και δεν τον ψηφίζω. Είναι ένα πολιτικό ο οποίο είναι ξεκάθαρο. Α, και πήγαμε, ίδιο, πήγαμε Στο <Τι> λεβέντη κατάληξη, καημένοι! Το παρελθόν είπαμε να ρίξει δεν τον ψηφίζω δεν συμφωνώ. Δεν τον ψήφισα <Τι Τι> τώρα! Για να δεις <Τι> ότι έχει κανένα ρεύμα ο <Τι> λεβέντης και πηγαίνει στο <Τι> <δεκαπέλα Τι> 15% <100%, Τι> <δεκαπέλα> <Τι> μια χαρά τρεις από πίσω. <Τι> Σούργελο, καραγκιόζι, ρε Δεκαετία του 90, μέσα δεκαετία του 90, σε χωριό τη Κρήτη. Κάτσε μου, Ρωμανίκα, μιλάμε τον Αποστόλη τη Ελληνοφρένια. Να πέτε, κάτσε σου. Ναι, διώξτε Δεν έχει τώρα, καμιά δεκαριά του με έχει. Μου άκου να σου πω κάτι. Θα Σε χωριό τη Κρήτη. Αυτό που θα σου πω, αν θες το πιστεύει, αν θες δεν το πιστεύει. Έχουν γράψει με σπρέι πάνω σε ένα τείχο Πασόκ και βάζουν πι.α. σιγμα. Ωμικρον. Κάπα. Το κατάλαβε τι έτσι. Αυτοί οι μαρικοί χρόνια δεν ξέραν να ψ Θέλω να σου δώσω μια σκουλή, τι θα αν άμα στρωτάνε σήμερα αν είσαι καλά, μην κάνει κανένα λάθος και πεις καλά, ευχαριστώ όπως λέγαμε παλιά ξέρεις γιατί, γιατί σήμερα όποιος λέει ότι είναι καλά δεν είναι στα καλά του, Α, έλα, γεια και χαρά σου. Ξερετική διαπίστωση, να είσαι καλά, για. Έχει περάσει τόση ώρα και δεν είχε κάνει ακόμα μνημόσυνο στο λαμπράκι. Μπορεί ακόμα Μα... στη ριζέσαι, εσύ. Δεν. Θα σε ρωτάω μέρα παραμέρα. Αγάπη μου, αγάπη μου. Μπορεί κυκλοφορήσει στον δρόμο με κανένα μπλουζάκι. Πηγαίνει με μπλουζάκι να δει την αποδοχή του κόσμου, να δει τη χαρά. Και θα το φοράω και εξόβιζο, μάλιστα. Και... Αγάπη μου, δεν μου μην... φαλό... κάνει τέτοια α, α, α, τέτοια. Α, α, θα θα βουτήξω κι εγώ. Αντίπραπε. Να σου πω λίγο. Αυτό που είπε η Θεοπευτά του, τα μάμ στο θύμιο ταιριάζει, τον ξένα ρωτο Παναγία μου. Α και στη και θρύσκα. Παλιά ούτε που να δείτε παπάδε τώρα κατάλαβα, Παναγία μου. Εγώ με Τα με το κουστό έτσι και έτσι Αλλά με την Παναγία πάντα Επειδή είσαι φεμένη γι' αυτό εδώ πες Δεν καταλάβω εγώ τι εννοείς ΣΥΡΙΖΑ και ΞΟΒΙΖΟ Αυτά τα φεμένα τα ΞΟΒΙΖΑ που βγαίνουν από εδώ και από εκεί Και γράφει πάνω το ΣΥΡΙΖΑ και τη φάτσα του Αλέξη